επιμένει να εμφανίζεται εκτός τόπου και χρόνου. Εκεί; Απαντώ εγώ. Can you Ο Επιμένει να εμφανίζεται εκτό τόπου και χρόνου. Ρίχνει με τη στάση του πω είτε δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει στον κόσμο, είτε προσποιείται πως δεν καταλαβαίνει. Ε, και. Απάντω εγώ. Έχει καταλήξει το press room να είναι ο τόπο που λέγονται οι μεγάλε αλήθειε. Κάθε μέρα από τον κύριο Οικονόμο, ακούσαμε τώρα εδώ τι είπε για τον πρωθυπουργό, ότι είναι εκτό τόπου, τόπου και χρόνου, ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώ γίνεται. Γενικώ λέγονται αλήθειε που δεν λέγονται σε κανέναν άλλον. Δημόσιο χώρο σε αυτόν τον τόπο, οπότε κρατάμε αυτά που λέει ο κύριος οικονόμου. Είναι πολύ σημαντικά, πολύ κατατοπιστικά. Τα έχουμε ανάγκη να τα ακούσουμε γιατί μιλάει για τον ηγέτη μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται σαν ο μοναδικός πολιτικός στον πλανήτη που έχει έτοιμη τη λύση για όλα, σαν ένας μάγος που θα βγάλει λαγό από το καπέλο του. Για όλα, για το φυσικό αέριο, τα κάψιμα, την ενέργεια αλλά και την ακρίβεια. Το καπέλο του κρύβει σαν τον ασκό του αιώλου μόνο θύελε και καταστροφέ. Γι' αυτό καλύτερο θα ήταν να μείνει στη θέση του. Οπότε πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά δεν είναι το, ε, το μοναδικό. Και εδώ ίδιο ο Πρωθυπουργός μας, ο οποίος μίλησε σε κάτι νέους και είπε αλήθειες και αυτός και εστίασε σε αυτό ακριβώς που μόλις ακούσαμε ότι δεν έχει σημασία να έχεις λεφτά σε αυτόν τον τόπο. Στους άλλους τόπους έχεις σημασία να έχεις λεφτά. Σε αυτόν τον τόπο δεν είναι το σημαντικό αυτό να δουλεύεις για να αμείβεσαι καλά, διότι έχεις και άλλα πράγματα. Όπω είναι η οικογένεια, όπω η στήριξη τη οικογένεια, όπω είναι η φίλη, όπω είναι ο ήλιο, όπω είναι το φυσικό κάλο. Γενικώ υπάρχουν κάποια πράγματα ε, γύρω από τη δουλειά που ισοφαρίζουν το ότι δεν παίρνει πολλά λεφτά. Και δεν χρειάζεται να πάρει πολλά λεφτά. Και περνά καλά με λίγα λεφτά γιατί έχει όλα τα υπόλοιπα. Να δούμε δηλαδή το θέμα σφαιρικά, ολιστικά. Όπω είπε ο Κυριάκο Μητσοτάκη χθε και έχει γράψει αυτή η φράση, διότι πρέπει να βλέπουμε ολιστικά τα πράγματα. Ο σκοπό πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά δεν είναι το, ε, το, μοναδικό, ε, το μοναδικό κίνητρο ε, το να βγάζει κανεί όλο ένα και περισσότερα λεφτά. Αλλά βλέπουμε τη ζωή μα λίγο, λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Η Ελλάδα μπορεί να, να προσφέρει ε, συνολικά καλέ ζωικέ, καλέ απολαυέ, οικογένεια, φίλου και ένα εξαιρετικό ε, περιβάλλον στο οποίο να εργάζεται κανεί αλλά και να ζει ya τη ζωή μα λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Μπορούμε και χωρί λεφτά. Δεν θέλουμε μισθούς, δεν θέλουμε λεφτά, μάθαμε να ζούμε ολιστικά. Μπορούμε και μετά τα λίγα. Αυτή η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγει ορίζοντες. Και αυτό μπορεί να το κάνουν άνθρωποι που είναι ηγέτε, τα γη, όπω του λέμε. Δηλαδή, έχετε ω ορόσημο στη ζωή σα το τέλο του μήνα ή τι αρχέ του μήνα, γιατί κάπου εκεί πέφτει, για όσου δουλεύετε, η μισθοδοσία. Οπότε όλα κινούνται γύρω από εκεί. Ρυθμίζετε με βάση το, την ημερομηνία πληρωμή, βγάζουμε πέντε μέρε, βγάζουμε δεκαπέντε μέρε, προ το τέλο του μήνα τελειώνουν τα λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, η ημερομηνία πληρωμή και ο μισθό. Είναι το κέντρο τη ζωή. Νομίζω ισχύει για όλου. Εδώ, Κυριάκος Μιτσοτάκη, ένα άνθρωπο που δεν εξαρτάται από το μισθό, τα βλέπει αλλιώ τα πράγματα και λέει αυτό: Ότι δεν θα έχουμε αυτό ορόσημο. Θα δούμε ολιστικά το όλο θέμα. Το σύνολο του μήνα. Τι γίνεται τι Κυριακέ, τι Βόλτε, στον ήλιο, η οικογένεια, οι φίλοι, η οικογένεια. Ξανά η οικογένεια, γιατί αν προσέξατε, μέσα εκεί ο Μιτσοτάκη αναφέρει την οικογένεια και κάναμε του συνήρμου η Ελλάδα μπορεί να, να προσφέρει ε, συνολικά καλές ζωγιές, καλές απολαύες, ε, οικογένεια, ε, οικογένεια, ε, οικογένεια. Οικογένεια Μητσοτάκη. 60 χρόνια. Ζούμε από τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε. Τι φταίει αυτός που δεν έχετε τέτοια οικογένεια και έχετε τη δική σας οικογένεια και δεν μπορεί να σας συντηρήσει. Όμως αναφέρεται στην οικογένεια, αναφέρεται στους φίλους. Που μπορεί να έχει η οικογένεια ή ο ίδιο. Μην κάνετε, εμπά περιπτώσει, το μισθό το κέντρο τη ζωή σα. Είναι άδικο για σας. Δείτε το αλλιώ. Πιο συνολικά, πιο ολιστικά το όλο θέμα θα νιώσετε καλύτερα. Και θα καταλάβετε εκεί την αξία που έχουν όλα τα υπόλοιπα εκτό από το μισθό. Εκτός από την ανταμοιβή τη δουλειά που προσφέρετε. Όλα αυτά για όσου έχετε δουλειά. Για όσους δεν έχετε, μόνο το ολιστικό έχει μείνει. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή τα φλουφρού και τα αρώματα. Μπορεί κάποιοι τώρα που μας ακούνε να λένε ναι αλλά υπάρχουν και δυσκολίες γιατί αναφέρουμε τον Κυριάκο Μησοτάκιο ότι έχουν έρθει λίγο εύκολα τα πράγματα υπάρχουν και δυσκολίες, έχει δώσει αγώνες έχει δώσει μάχες, ακόμη και αυτό που κάνει τώρα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο Όταν πολιτεύεσαι ο κόσμος συχνά βαράει του πολιτικούς και ενδεχομένω να έχει και σε ένα βαθμό δίκιο Δεν βλέπει την άλλη πλευρά. Δεν βλέπει την άλλη πλευρά. Δεν βλέπει τη δυσκολία τη δουλειά, δεν βλέπει την, την πίεση, δεν βλέπει τι θυσίε. Δεν βλέπει τι θυσίε. Δεν βλέπει τι θυσίε που η πολιτική συνεπάγεται. Θεωρεί και έχει πάντα μια άποψη ότι κάποιο μπαίνει στην πολιτική για να ταρπάξει, τα για να γίνει πλούσιο. Δεν είναι όλοι έτσι. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε, γιατί συγκινήθηκα, map. Και σε αυτό το θέμα, και διάκοσο Μητσοτάκη, μα ζητάει να το δούμε ολιστικά. Δηλαδή, λέμε οι πολιτικοί, το λέτε πάρα πολύ, λέγεται γενικώ ότι είναι εκεί, δεν προσφέρουν, είναι μια εύκολη δουλειά. Όχι. Μίλησε εδώ για τι θυσίε που κάνουν οι πολιτικοί, όχι οι πολίτε, για το πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Δηλαδή, το βλέπει ολιστικά το θέμα. Αυτό είναι ο στόχο τη σημερινή εκπομπή. Κάθε εκπομπή έχει ένα στόχο, να μα μάθει και να μπει μέσα στο μυαλό μα ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ολιστικά και να βλέπουμε τα πράγματα. Ολιστικά Τόσο πολλοί που θα αλλάξουν τα τραγούδια Ολιστικά Δεν έχω αισθήματα για σένα Φιλικά Good. Μονάχα βήματα Ερωτικά, Good. Που μ' να ολιστικά. Δεν θέλω τίποτα μαζί σου, λογικά. Good. Μου ο φωνή σου τραγικά. Good. Και δεν αλλάζω το σου, με την Σε ζωή σου Ολιστικά εγώ να δεν έχω αυτό που Εκείνο το προσωπικά ήταν στην ακριβώ αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θέτει ο Κυριάκο Μητσοτάκης Γιατί προσωπικά, προσωπικά, λυγίδαι μου, του πανού νομίζω το τραγούδι, ε, έβλεπε μόνο το μισθό. Αυτό που λέμε από την αρχή. Ενώ εδώ το ολιστικά έρχεται και αντικαθιστά τη λέξη προσωπικά για να τα βλέπουμε τα θέματα πιο συνολικά, πιο σφαιρικά, από πάνω. Όλε τι παραμέτρου για να μπορούμε να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, να νιώσουμε πιο ευτυχεί. Αυτή είναι η προσφορά του Κυριάκο Μητσοτάκη με αυτή του την φράση θα κάνουμε τώρα μια προβοκάτσια προς τους φίλους ε, Σιριζέους έχετε ακούσει τον Ερντογάν που είπε μισοτάκι Γιώκ το είπε ο Ερντογάν από χτες έκανε αυτές παλαβές δηλώσεις έχει ξεπεράσει και τα, τις όποιε ακρότητες μπορεί να γίνουν στην διπλωματία τη, τη, τα συνήθει σε σχέση με τη συμπεριφορά αρχηγών κρατών, χρόνια τα έχει ξεπεράσει ο Ερντογάν όσο περνάνε τα χρόνια απολολένεται τελείως και χθες λοιπόν βγαίνοντας εκεί σε μια ομιλία είπε κόβω το μυτσοτάκι από εδώ και πέρα δεν υπάρχει μυτσοτάκι. τώρα ακολουθεί προβοκάτσια προς το ΣΥΡΙΖΑ Στην εποχή που ζούμε δεν χωρούν βεβαιότητες παρά μόνο μία Μητσοτάκη στη εμπειρήση Σε αυτό το προσκλητήριο α μη κανεί. ΣΥΡΙΖΑ Η Ελλάδα προχωράει Η Ευρώπη αλλάζει Η εμπίδα έρχεται. Μητσοτάκη στη εμπύρηση. Ιώκο. Βασικός μυσός. Ιώκο. Επενδύσεις και δουλειές. Ιώκο. Το ράφι του σουπερμάρκετ. Ιώκο. Βορμαδάκια για λαμψί. Ιώκο. Καλά όλα τα άλλα, αλλά και τα ντολμαδάκια για λατζή γι' όχι ακόμα. Δεν έχει αρχίσει η επιστημιστική κρίση. Βάλαμε λοιπόν τον Ερντογάν στο σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ, πρωταγωνιστεί των ΕΕΞΗ Τσίβρα, να λέει Μητσοτάκι Γιόκ και Υιοθετήσαμε του εχθρού την άποψη για να τη βάλουμε μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αστειάκι ήταν. Ψιλόπαραξηγή. Ήταν και νομίζω σε πολλού ΣΥΡΙΖΑ, αν σε όλου, το Μητσοτάκι γι' Αν δεν το έλεγε Τούρκο, θα το είχαν υιοθετήσει και μπορεί ακόμη να γίνει και. Hashtag ή δεν ξέρω εγώ, φράση που μπορεί να επηρεάσει, να καθορίσει, να περιγράψει εν πάση περιπτώσει καταστάσει. Να ακούσουμε και ένα ανέκδοτο, γιατί αυτό το δικό μα μπορεί να ήταν κρυάδα το προηγούμενο, Θα ακούσουμε τώρα ένα πολύ ωραίο αστείο. Εγώ προτείνω το Βέλγιο που κάνει lockdown για την αστίνα των πυθίκων να την ονομάσουμε Mankay Donia. Mankay Donia. Βάχει <laughs> <laughs> καλό, ωραίο. <laughs> Ά, ρε, <Ελλάδα>. Ωραίο. Ωραίο. Λακάρτα σε μια κολλάση και μα ομιλείται, τότε στο λαό του Μάν και η Ντόνια Α, ρε Ελλάδα Ωραίο Ωραίο Σήμερα δυστυχώς και κύριοι συνεχίζει να λείπει το ολιστικό σχέδιο του κύριου Τσακαλώτου Α, Είχαμε κι άλλο ολιστικό σχέδιο Ναι, είχαμε και επισήριζαν Όχι πως βλέπουμε τα πράγματα Πώ θα βγαίναμε από τα δύσκολα πράγματα, θα το ακούσουμε σε λίγο. Ο Βελόπουλος βεβαίω, ήταν από τη ραδιοφωνική εκπομπή που κάνει εκεί με ένα συμπαρουσιαστή και είπαν αυτό το πάρα πολύ ωραίο, αστείο, ζεστό αστείο. Γελάσαμε, φτιάξαμε σηκώτη. Μπορούμε να πάμε στα υπόλοιπα. Αυτά που λέει ο κύριο Σταϊκούρα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανέκδοτα, αλλά στο μυαλό του ίδιου φαντάζομαι και σε άλλα μυαλά είναι πραγματικότητα. Η ελληνική οικονομία όμω επιδεικνύει ισχυρέ αντοχέ και διαθέτει μεγάλη δυναμική. Good. Κάτι που καταδεικνύεται σε όλες τις εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σήμερα συζητάμε, καθώς και στην 14η έκθεση ενισχυμένης εποκτείας. Αυτές οι εκθέσεις καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα θα εμφανίσει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης το 2022, Good. θα έχει τον υψηλότερο ρυθμό αύξηση των επενδύσεων Good. το 2022 και το 2023 έχει διπλασιάσει τις εξαγωγές της Good. και συνεχίζει να συρρυκνώνει την ανεργία. Σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτό το πλαίσιο δομολογείται το καλοκαίρι και η έξοδος της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένη εποκτείας Αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα good. It's Αυτό το gooding από την βράβευση που κάνανε στον Κυριακό Μητσοτάκη χτε στην Ουάσιγκτον και για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα βρέθηκε εκεί. Δηλαδή ήταν Ουάσιγκτον την προηγούμενη, ήρθε βόλο, συναντήθηκε με τον Μπέο και μετά ξαναπήγε Ουάσιγκτον από το Boston College, νομίζω ένα πανεπιστήμιο στη Βοστόνη, όπου τον αναγόρευσαν καθηγητή, του φόρεσαν εκεί την τύβα. Αν τα έχετε δει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, και όπω μιλούσε εκεί, κάποια στιγμή δεν τον ακούνε και λέει Δεν ακούτε, τον ακούγανε τελικά οι και είπε αυτό το good που το είπε πολύ ωραία, καλά σημαίνει, τέλεια θα το μετέφραζα εγώ, οπότε το έχουμε κρατήσει, το ρίχνουμε εδώ σε διάφορες καταστάσεις. Εκεί λοιπόν στους φοιτητέ, φοιτητέ Αμερικανούς, ε, ο κυριάκο Μητσοτάκη με την Τίβενο φορώντας, τους μίλησε για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, εδώ το δικό μας, τον Πιλάρα, αναφέρθηκε σε ένα στίχο που όμως έχει αναφερθεί και σε Έλληνες φοιτητέ και σε άλλες συγκεντρώσεις που έχει κάνει στην Ελλάδα. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν δίσασε oh. μάλιστα ένα βαλνιστή στίχου. Από τραγού περιμενεύει ο Βασίλη Παπα-Κωνσταντίνου. Και στη Σάιφη, θα το πω ανοιχτά. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα, χωρί εμένα. Και θυμάμαι πάντα, το λέω συχνά, του στίχου ενό τραγουδοποιού με τον οποίο μεγάλωσε. Η δικιά μα η γενιά, ο οποίο έλεγε: Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρί εμένα. Μην αφήστε ποτέ κανέναν να διαμορφώσει το μέλλον χωρί τη δικιά σα συμμετοχή. Έτσι λοιπόν, το χρησιμοποιεί συνέχεια. Είναι από αυτά που άκουγε μικρό. Άκουγε Βασίλη Παπακοσταντίνου και Κρυ Ρέα. Όπω είχε πει σε μια άλλη φάση, νομίζω πάλι στην Αμερική, Μαγκλία, δεν θυμάμαι. Κάνει τόσο πολλά ταξίδια, τόσο επιτυχημένο. Τον από παντού, όπω είδατε. Οπότε δεν θυμόμαστε ακριβώς που λέει και τι λέει. Εδώ τρεις φορές μόνο έχει πει για το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Επειδή λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα ολιστικά, στον τρόπο που πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ολιστικά και να μην στεκόμαστε στο μισθό, εντάξει είναι αυτός που είναι, έχει μια θεώρηση από τα πάνω των πραγμάτων, μια συνολική αντίληψη και ματιά στα πράγματα, νομίζω ταιριάζει σε αυτό που ακολουθεί. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα Σε ένα κόσμο που ο σκοπός πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίε, Ζητώ την υπομονή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 Να η Ελλάδα είναι στο τσάκ να εκτιναχθεί λεν ποσι να κυβερνά στο λαό όλοι να πας τι βαν να πει όλους στο είναι πολύ δύσκολοι για τους ανθρώπους του λαού δεν είμαστε όλοι ίδιοι. δεν είμαστε λύσι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 Και με τη διαπλοκή Ζητάνε Τον Κυριάκο να τον πιστεύετε Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα Υπήρχε μια εποχή εγώ ας πούμε Έκανε τα περισσότερους φέτοια Ζητάνε Να υπηρετήσουμε τους λίγους Αυτοί που αρπάνε Το ψωμί Από το τραπέζι Και αυτό το οποίο αποκαλούμε το κλασικό δυτικό ωράριο 9 με 5 Αυτό είναι μάλλον ξεπερασμένο Κυρίχνουν τη λιτότητα Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι, κηρύχνουν... Μια ανάκαμψη από την οποία θα ωφεληθούν όλοι. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κηρύχνουν τη λιτότητα. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Μια χαρά, μια χαρά τα λέει εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζέψαμε όλα αυτά τα ωραία που έχει πει. Βάλαμε και στην, στη λιτότητα το γνωστό άσμα. Και νομίζω δένουνε πάρα πάρα πολύ καλά. Να αλλάξουμε λίγο mood γιατί είναι όλα βαριά. Έβλεπα τον Μπαϊντενάκη να λέει ότι αν οι Κινέζοι κάνουν κάτι με την Ταϊβάν θα απαντήσουν στρατιωτικά οι Ινωμένες Πολιτείες στην Κίνα. Συνεχίζεται ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλμος, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενόψη επιστητικής κρίσης, κάτι οι πανδημίες ανακοινώνονται μια μέρα Ανερούνται την επόμενη, αυτή των μυθήκων είναι πιο πρόσφατη. Γενικώ πάνε πολύ καλά τα πράγματα, αλλά πρέπει να, να αναδεικνύουμε και τα θετικά. Τα θετικά, να το δούμε ολιστικά θέλω να πω και αυτό το θέμα, τα θετικά είναι ότι έχουμε γλιτώσει τα χειρότερα. Ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να είχε ρημάξει τη χώρα μας και τον πληθυσμό μας. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Σε ευχαριστώ Παναγία. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ο Πρωθυπουργό θα μπορούσε να είχε ρημάξει τη χώρα μας και τον πληθυσμό μας. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Ξίδι. Και πάμε. Can you hear me? Yo. Good. Εμπύρηση, yok. Good. Υπάρχει καιρό να το κάνει, να ρημάξει δηλαδή τη χώρα. Έχει χρόνια μπροστά του, νέο είναι, ακμαίο είναι. Μπορεί να ξαναεκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Οπότε μπορεί να ρημάξει τη χώρα από εδώ και πέρα. Αφού δεν το κατάφερε μέχρι τώρα και το λέει και ο κύριο Οικονόμου στο press με Εδώ ελληνοφρένει, όπω κάθε μέρα, 2.11 10.808.80, το τηλέφωνο που σα περιμένει ο αποστολή μέσα. RadioPapakiParaPolitik.gr Το mail του σταθμού αυτή την ώρα το διαβάζω. εγώ τα παρακολουθώ, εγώ όλα αυτά που γράφετε. Η Χρυσή Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρενιανέ.gr Το επίσημο site του δικού μα ομίλου Ελληνοφρενία. Και μα ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένου. Στο YouTube μα το Ελληνοφρενιαν Official» από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε. Τώρα θα ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού, κολλάνε και οι πρώτε διαφημίσει. Και συνεχίζουμε σε λίγο. Γεια σου Αποστελάκο μου! Να! Καλό στα μάτια μας τα δυο! Γεια σου Αποστελάκο λεβέντη! Τι θες? Να σου πω κάτι Αποστολή! Αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα που ανέστησαν πάρει αυτούς που κατέθεσαν την Ελλαδίτσα Τα 10 εκατομμύρια άτομα αυτό το κολοπασόκ της πουτάρτας Δεν είναι κολοπασόκ, θα ακούμε και συγκινόμαστε! Το Πασόκ είναι εδώ! Ενωμένο δυνατό! Έχεις είναι δυνατόν, είναι δυνατόν δυνατό, αυτοί που βούλεξαν την Ελλάδα και έχουν το θάρρος να λένε δεν έχουμε κόμμα ναι, να δεν έχουμε κόμμα να λέμε δεν Ενδυκια αριστερή, αλλά είναι. Άμα είναι ένα αριστερό κόμμα με σοσιαλδημοκρατικέ αρχέ, ποια αριστερή αυτή είναι. Κατασπάραξαν το σύμπαν. Τι αριστερή εκεί χρειάζεται ένα πολιτικό παιδί μέσα. Εμεί αφήνιστε μόνο όρθιοι από αυτού. Ε, κατασπάραξαν, κατασπάραξαν. Δεν έφτασε όμω να πάλι διψασμένοι. Τα φάγανε, πάει αυτό. Τα φάγανε όλοι μαζί. <Και> Τώρα πάνε αυτά. Ήρθανε ξανά διψασμένοι για αίμα. Έρχονται. Ε, εσύ έχεις ένα στα χέρια που, λέξε... oh, pa, που το είδε, ότι το. Εγώ έχω στα χέρια, κάτσε τα αφήσω λίγο. Περίμενε. Ναι, τώρα, τώρα το έχω. Τόκι, Αλφερνουάρ. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Μην το κάνω. Θα πρέπει να κάνετε μια πολιτική τέτοια βρακίδι, δασκάρα, που αναδεικνύει τον κόσμο. Όχι το βρακί τη δασκάλα. Θεωρείται τι που συμβαίνουν στον κόσμο. Χαίρε με το βρακί τη δασκάλα, μανία. Ποιο σου είπε ότι φοράει καταρχά. <laughs> Τρόπος του λέγει, ξέρω ότι δεν φοράει Τρόπος του λέγει είναι όλο το όμως Μια με το εργαλείο που έχω εγώ στα χέρια μου Μια το βρακίζει δασκάλας Έλα, ανωμαλάρες όλοι Αυτό εδώ θα φανεί στις εκλογές Πόσο μαλάκας είναι ο ελληνικός λόγος Δεν δεν φάνε και στις προηγούμενες Έχει και ένα άλλο σου πω, όλο το Μητυσρακέικο έχει από μια θέση στον κόσμο, δηλαδή εδώ μέσα στην Ελλάδα, όπου να σηκώσεις πέτρα, βρίσκες ένα μητσοτάκουρα από κάτω. Κόρες, ανήψια, παιδιά, αδέρφια, και μαζί Τι γίνεται ρε φίλοι αυτό το τόπο. Έχει κάνει καλό franchise. Έλα Τολί Έλα. Είναι λιγάκι φάουλ σήμερα ο Θήμιος. Δεν μίλησε καθόλου γιατί μπορεί ειρήνη στη Μαραθώνα Ε βέβαια τον έπιασε η καούρα να πήγε το πασόκολ την ώρα Μην έχουμε μια ελπίδα κάτι να ακολουθήσουμε Να γίνουμε Πασόκολοι Να το καταστρέψει και αυτό ναι <χει> Όλοι μαζί Το Πασόκι είναι εδώ Ενωμένο δυνατό! Το Παστό είναι εδώ! Ενωμένο δυνατό! Ό,τι καλό, ό,τι καλό! Και το είπε όμως, και το είπε, νυψασμένοι! Σηκώθηκαν πολλοί από τον καναπέ, νυψασμένοι! Έχουνε χάσει καρέκλες πολλά χρόνια. Είναι νυψασμένοι όλοι, θα μπουν μέσα σαν τους γηπαετούς! σαταώρνια σαταώρνια να ρουφήξουν ότι μπορούνε να ξεδιψάσουνε ότι έχει απομείνει και τι καλό και τι ότι δεν έχει μείνει τρία σαράντα σου χρονιά πο πο πο πο πο πο και 3,80 μπορώ να πω. πο πο πο πο πο πο πο και το μιαλόμενο με πο πο πο πο πο πο πο πο Γεια σου Αντρουλάκη Παρλιακό ε, Τρέλα, τρέλα, τρέλα Και γεια σου Γεωργάκη Φαφλατά θα μπορούσε να πει κανείς Ε, ναι, ναι αλλά δεν θα πει γεια σου Φαφλατά, όλα παίζουμε. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι Ένα αριστερό κόμμα με σοσιαλδημοκρατικές αρχές η μοντε... Ναι, η μοντέρνα πίση δεν είναι ρήμα, οπότε εντάξει μπορεί να το βάλεις και αυτό Σωστό. Ναι, τον Αποστόλη να μιλήσω. Ναι, εγώ είμαι. Γεια σας, γωρεμμύτη χαρή. Καλά. Από το Απταγραφέα ΣΥΡΙΖΑ να έρθει ο Λάλλας να πάρει την επιταγή. Κληρώνει το Λάλλας από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γωρεμμύτη να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνει καλά λεφτά. Να έρθουμε και εμείς άμα είναι. Την με την επιταγή. Να έρθει ασύνης πράξη. Α. Και μα πιέζει να ψηφίσουμε το χείριζα νέα αρχή διαπρόσωπα. Ψηφίστε τότε. Άμα σας πιέζει τι θα κάνει και εσύ, να υποκύψει την πίεση. Ψηφίστε, να, να ψηφίσουμε νέα αρχή διαπρόσωπα. Κατάλαβα. Το χιούμορ ε... το πιασα και την πρώτη φορά. Έκανα πως δεν συνέβη για να μην σε εκθέσω. Σε τρώει όμω ε... να σου πω για το σου φέρνει λίγο χιούμορ Α το λε τρίτη. Μπα και πιάσει. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτό. Ξελιγόθηκα. Ο Πρωθυπουργός επιμένει να εμφανίζεται εκτός τόπου και χρόνου. Δείχνει με τη στάση του πως είτε δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει στον κόσμο, είτε προσποιείται πως δεν καταλαβαίνει. Γι' θα πολλά στελέχη του λένε, κάνε τώρα το Σεπτέμβρη γιατί μετά θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα εκείνος επιμένει μέχρι στιγμή σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία, δηλαδή στο πόδι, ό,τι να είναι ο καθένας λέει όταν ακούτε δημοσιογραφικά γραφεία να ξέρετε ότι είναι ό,τι του κατέβει του καθενό στο κεφάλι, το λανσάρει ω δημοσιογραφικά γραφεία και μόνο εικόνα από τα δημοσιογραφικά γραφεία, μπορεί κανείς να καταλάβει πόσο εγκυρότητα έχουν αυτές οι απόψεις. Θα γίνουν εκλογές όμως κάποια στιγμή, μάξιμουμ τον Ιούνιο, ξέρω εγώ, την άνοιξη του 23 ή μπορεί να ξεκινήσουμε το φθινόπωρο μετά τις διακοπές να έχουμε εκλογές. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις εκλογές το σύστημα θα κλέψει το Βελόπουλο. Καλημέρα Χρήστο μου, ναι υπάρχει ενδεχόμενο νοθείας, να ξέρετε, υπάρχει. Γι' αυτό και ζητάμε εκλογικούς αντιπροσώπους όπου μπορούμε περισσότερο. Να βοηθήσετε την Κυριακή την ημέρα, παιδιά, εκείνη γιατί θα μας κατακλέψουν. Είναι δεδομένο, να ξέρετε. Εδώ κλέψαν τον Δράπρε, παιδιά. Τώρα πλάκα μου κάνετε. Εδώ κλέψανε στην εκλογή της Προεδρίας, επί Μαράκι, τα λοιπά, κλέψαν <laughs> τον Μαράκι τώρα. Η Βόνταφον. Η Βόνταφον. Αυτά, λοιπόν, λέει ο Βελόπουλος. Τα λέει και στου κροατές του, ψηφοφόρους του σίγουρα αλλά έρχεται και ο ακροατής ψηφοφόρος να συνεισφέρει σε τέτοιους γόνιμους και πολύ ε, έξυπνους προβληματισμούς. Και να σου πω και κάτι άλλο τώρα που λένε γιατί τη γρήπη των πυθήκων. έχει γυριστεί σε ταινία πριν από 20 χρόνια με τον Ντάστιν Χόφμαν. Έχει γυριστεί κανονική ταινία πριν από 20 χρόνια. Το είχαν προδιαγράψει εδώ και 20 χρόνια. Αν βρεις την ταινία θα, ακριβώς θα καταλάβεις Τι θα γίνει σήμερα και πώ γίνεται. Είναι <συλίκια> όλα, της όλα είναι προμελετημένα, δεν είναι. <συλίκια> είναι υπάρχει... προγραμματισμένα. <συλίκια> ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτά που μου λε, σε τόσοι... <συλίκια> δεν τα αφισβητώ γιατί έτσι είναι. Το outbreak αυτό με τον Τάστιν Χόφμαν είναι outbreak, λέγεται η ταινία. Δεν την έχω δει. Με ένα πίθηκο έφερνε έναν ιό και κολλήσει το σύμπαν. Ναι. Δεν ήταν για την ευλογία, αλλά ήταν ένα ιό ο οποίο ξεκίνησε από ένα πιθκάκι. Δεν θυμάμαι πώ το έλεγα το πιθκάκι. Πάμε στι γραμμέ, να δει. Γίνονται πράγματα. Το Hollywood τα έχει προβλέψει όλα. Και ο ελληνικό κινηματογράφος σε ανύποπτο χρόνο, έχει περιγράψει αυτά που παρακολουθούμε σήμερα. Το λέει και ο ακροάτη για την ταινία. Και βγήκε στο Βελόπουλο να πει ότι όλα έχουν γίνει. Το Hollywood ξέρει τι ακριβώ γίνεται. Υπάρχουν σενάρια από πίσω και συνομωσίε και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί που μίλησε στου νέου και του είπε να βλέπουν ολιστικά τα πράγματα και όχι μόνο με τον μίζερο μιστό. Ε, ανέφερε και κάτι άλλο για την φοιτητική στέγη. Να δούμε τα ζητήματα που αφορούν τη φοιτητική στέγη. φαίνεται ε, αδιανόητο αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν ε, πανεπιστήμια τα οποία μπορεί να έχουν ε, δυνατότητα να έχουν χώρο και να μην έχουν βρει τρόπο μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να κατασκευάσουν φτηνή και ανταγωνιστική φοιτητική στέγη. Δεν λέω κατά να είναι δωρεάν, δεν λέω κατά ανάγκη να είναι δωρεάν, αλλά ξέρετε όσοι έχετε σπουδάσει εκτό Αθηνών, τι μπορούν να ζητάνε. Γιατί να μην είναι δωρεάν Ένα απλό ερώτημα Γιατί λέει εδώ να γίνουν συμπράξεις Τας δει τα περίφημα να κερδοσκοπήσουν πάλι κάποιοι Να χτίσουν, να νοικιάζουν Είναι με χαμηλό ή με υψηλό νίκιο Δεν ξέρω εγώ τι Γιατί να μην είναι δωρεάν Ποιος το αποκλείει αυτό κατευθείαν Είναι σπουδέ των νέων ανθρώπων Ένα τόπο έχει την νεολαία του Όπω την βάζει στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, μετά την πάει στο πανεπιστήμιο. Τα οποία πανεπιστήμια είναι λιγότερα, άρα σε διάφορε πόλει, γιατί να μην καλύπτει, αφού καλύπτει τα δίδακτρα, και σωστά, γιατί να μην καλύπτει και τα ενίκια, το χώρο που θα μείνει. Γιατί το αποκλείει με τη μία. Και έχουμε μπει όλοι σε αυτή τη λογική ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί είναι κοστοβόρο. Σημαίνει πάρα πολλά χρήματα. Πολλέ χώρε σε μια φάση τη ιστορία τη ανθρωπότητα, τη Ευρωπαϊκή και άλλων το είχαν αυτό. Δεν ανοίγει το κανεί να φύγει από τη μία πόλη να πάει να σπουδάσει στην άλλη πόλη ό,τι επιθυμούσε, ε, ακόμη και αν έκανε αλλαγή στη διάρκεια των ετών, και να μην είχε και δωμάτιο δωρεάν, με δωρεάν ρεύμα, δωρεάν θέρμανση, δωρεάν τα δίδακτρα, δωρεάν τα συγγράμματα, όλα δωρεάν. Το είχε καταφέρει η ανθρωπότητα, θέλω να πω. Αλλά εκεί δεν είχαν ελευθερία. Ήταν ανελεύθερα τα καθεστώτα αυτά, όπω όλοι γνωρίζουμε και παραδεχόμαστε. Ενώ τώρα, με όλα αυτό που γίνεται και με τα ενίκεια ειδικά των φοιτητών. Και την αθλειότητα των φοιτητικών αισθητών έτσι όπω τι λειτουργούν, είμαστε ελεύθεροι. Είναι απόδειξη ελευθερία. Και αυτό σα τα λέω επειδή βλέπω ολιστικά το όλο θέμα, τι συνέβαινε, τι συμβαίνει και τι θα μπορούσε ιδανικά να συμβεί. Αλλά αυτό το ολιστικό το είπε ο κ. Μητσοτάκη στα λόγια και ζήτησε από του νέου να σκέφτονται έτσι. Αλλά υπήρχαν κάποιοι άλλοι πριν τέσσερα, πριν τρία χρόνια, που είχαν καταρτήσει πρόγραμμα ολιστικό. Σήμερα δυστυχώ κυρίες και κύριοι συνεχίζει να λείπει το ολιστικό σχέδιο του κύριου Τσακαλώτου. Γιατί όμως είναι διαφορετικό το δικό μας αυτό το σχέδιο. Τι σημαίνει όταν λέμε ότι είναι ολιστικό. Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Αυτό εννοούμε εμεί ένα ολιστικό σχέδιο. sino portocali, kókino. Guarda qua φέρει σου καρδούλα μου ποιος, ποιος αυτός ένα μηδέν και στην αγκαλιά σου μέσα ένα, ένα, δύο, πέντε και δύο Πράσινο πορτοκαλί, κόκκινο. Κόκκινο, πράσινο πορτοκαλί. Η δύναμη σου πέλαγο, η θέληση μου βράχος. Ένα και δύο μετρά, Αγγούρια. Ε, μου λέει, θα με φέρει κοντά σου μου. Ποιος, ποιο αυτός. Δύο μηδέν. Και στην αγκαλιά σου. Πράσινο πορτοκαλί, κόκκινο. Κόκκινο, πράσινο πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο πορτοκαλί. Καραβάκια στον Αιγαίο, δεν με βλέπετε καλέ. Στα γαλαζοπράσινα νερά του Αιγαίου. Στα νερά του Ιωνίου. Το αποτελεί την αποτύπωση μιας συνολικής, μιας ολιστικού χαρακτήρα στρατηγικής για τη μεταμνημονιακή πορεία της χώρας. Η ολιστική δεν πρόκειται να γλιτώσουμε ποτέ από τους ολιστικούς είτε ως τρόπος σκέψης, σύσταση του Προθυπουργού προς τους νέους είτε ως πρόγραμμα που θα μας έβγαζε από τα μνημόνια, δεν βγήκαμε ποτέ δεν εφαρμόστηκε και ποτέ το ολιστικό αλλά έμεινε η λέξη να μας καθοδηγεί Θρήλος, λαός και αυτό είναι θρήλος Μέρο δεύτερον, κολλάει στις διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο Γεια σας Απόστολε Γεια Τι κάνεις, περίμενε, να σβήσω το αμάξι Σβήστονε, γιατί έχω ακούσει, ακούγεται καλύτερα να σβήσεις το αμάξι Ναι, όχι, κάνεις θόρυβο το αμάξι, είναι παλιό Α, τι είναι, με, τι καίει, σούπερ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 Είμαστε όμορφε που μα δώσατε τότε. Δώσαμε εμεί ευχέ, δεν θυμάμαι. Ο, όχι, ο άλλο μου είχε δώσει. Να σα ζήσει. Ναι, ευχαριστώ όμως να σε ευχαριστώ όμω και εσένα τώρα. Ναι, Δώσε μου και τον πατέρα να μιλήσω. Το, γιατί ξέρω ότι και όλοι οι υπόλοιποι είχαν πολύ μεγάλο άγχο. Το είχαν, ναι, το είχαν. Ευχαριστούμε πολύ που μα έβγαλε σε αυτό το άγχο. <laughs> <laughs> <laughs> Την αγάπη μου και από μένα και από τη σύζυγο και από τη μικρή ζωήτσα. Τα φιλιά μου. Γεια σου, Ζωήτσα, είμαι ανάρη. Για, για το μέλλον το λέω αυτό. <laughs> Έλα βρε μαλάκα με την πρώτη τράγε! Αποστόλης πρώτον. Δεύτερον θα σε αφήνουν να χτυπάς Που... να παίρνει ώρα. Γιατί δεν το εκτιμάς. Άρα, αφού όλοι οι σαβουροτέ του ντουνιά. Όλοι μπροστά σου είναι το πασόκ και τα στετικά εγώ ήρθα. Το πες, Με... είπες τη μαζί σου Ρε, τραβάκα μ*** σου ρε λοιπόν. Ωραία γλώσσα Λε, Ωραία ακόμα. γλώσσα, ε, τι, γλώσσα αυτή, ε, ε, τι γλώσσα είναι αυτή η μάνα μου Τι γλώσσα είναι αυτή Η γερκυρέα Σούζι τρόσκεψε τη Βλαχοπούλου Σούζι τρόσκεψε Τι είναι αυτό τώρα, ε, παραγγελία είναι αυτό Δε σε εννοεί πει, είσαι Δε βγάζω πει, άκρη, τέλος, γεια Σε ευχαριστώ πολύ και το θύμιο και εσένα. Παρακαλούμε, γιατί? Που με παραδέχτηκες όταν έπιασα τη λέξη κονούμαλος και σου είπα είσαι κουνούμαλος και είμαι κονούμαλος. Παραδέχτηκα δύο σκυλιά που <συλίου> τρέχανε <συλίου> επίσης, θα δεν δεν τα σκυλιά να με ευχαριστήσουν. Παραδέχτηκα δύο σκυλιά που τρέχανε και ό,τι αν λίγο λίγο μέχανε. Προσωπικά μιλάμε. Α. Ευχαριστώ. Θυμάσαι μια φορά που σου λέω να σε γράψω, το θυμάσαι και αυτό. Όχι. Του λέω να σε γράψω γιατί έχουμε ίδιε ιδέε και αυτά, να έρθω να σε γράψω και μου λε που και σούπα στα αρχαία μου. Και γέλασε, δεν το θυμάσαι αυτό, το γαμισάκι που σούρξε. Φαντάσου, τόσο παρατηρητό που πέρασε. Να φανταστεί πόσο έξυπνοι είμαστε εμεί οι Ο μικροφαλισμό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα να μιλάμε με δεξιού γιατί του βλέπουμε τόσο χαμηλά. Δεν μπορούν να σπάσουν. Εγώ σκεφτή είμαι τσαγκάρι και φέρω α πούμε τον άν Τα πιο. Να... Δεν έχω τσακάρα, δεν έχω κατασκευή φιαγμού από το μηδέν. Θέλω να σου μάθω την τέχνη, να δει μεγάλο με τα παιδάκια πάνω στα γονατάκια μα. Ωπα, τι, τι, σαν το Ζάρα, είσαι και εσύ. Στα... Βάζει τα παιδάκια να φτιάχνουμε τα παπούτσια. Συντροφέ, πάμε, Άλλο Μαλάρα. Πώ περνάτε εκεί, στο καπιταλισμό όλα καλά. Όλα καλά, σε χαιρετάμε. Σπονάει ο κόλο. Όχι, έχουμε μάθει. Να σου πω ένα άλλο. Πήγα στι πουτίνε κάτω στο κέντρο τη Αθήνα και τη ρωτάω μία πόσο παίρνει για μια πίπα. Μου λέει 20 ευρώ. Και σκέφτηκα και λέω, Ωραία, θα τραγώ κάθε μέρα μαζ Γλιτώνω 20 ευρώ. Άντε. Φοβερό. Μπορεί να δοκιμάσει να, να, να κατηφορήσει γενικώ. Μόνο σου. Λοιπόν, ξεκινάτε τη μαλακία να γλιτώσουμε όλοι από 20 ευρώ την ημέρα. Δεν ξεκινάτε 20... τη μαλακία. Σταματάτε ε, τη... τη μαλακία. Φτάνει, έχουμε η... γλιτώσει τα... αρκετά. Πολύ μαλακία. Περισσεύει η μαλακία, πέρα, όχι πέρα, τα λεφτά. Πέρα, Δεν λείπουν τα λεφτά, η μαλακία περισσεύει. Έλα βρε μαλάκα και το καφέ της χαράς να ήρθε Με τη χαρτισοφιά, όχι μόνο το Κωνσταντίνου και Ελένης Για να δεις πόσο η ίδιος είμαστε Άμε στο διάλο να ησυχάσουμε λοιπόν φιλιά Ε του αυνανισμού της προκεχωρημένη προκεχωρημένη Good. Ο προθυπουργός θα μπορούσε να είχε ρημάξει τη χώρα μας και τον πληθυσμό μας. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Ξίδι. Λυπάμαι. Έχει δρόμο μπροστά του, μπορεί να το καταφέρει. Δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, το μικρότερ δυνατή. Και νομίζω θα γίνει και αυτό κατορθωτό να ρημαχθεί ο τόπος και ο λαός οι κυβερνήσεις υπάρχουν για να με τα μέτρα που παίρνουν τα πακέτα στήριξης να απαλύνουν λίγο τον πόνο των ανθρώπων από τις οικονομικές και άλλες κρίσεις αυτό που είναι μια γενική αρχή ε, το ισχυρίστηκε και ο βουλευτής της Δημοκρατίας Γιάννης Λοβέρδος και αυτός παλιό δημοσιογράφος αλλά το είπε με τον δικό του τρόπο Οι παρεμβάσεις όπως βλέπετε Η κυβέρνηση κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις, Ποιες και είναι οι Καλά μην είστε τώρα στεναχωρημένος Πείτε την παρέμβαση μην δεν λέει, Το Fior Pass δεν ήταν η παρέμβαση Όχι εξαφανίστηκε α, α, α, Εξαφανίστηκε, α, εξαφανίστηκε Φυσικά, και, Γιάννη μου Ήταν όμως παρέμβαση, <laughs> <νόμος> παρέμβαση. <laughs> <laughs> <laughs> Φυσικά εξαφανίστηκε δηλαδή Προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει και φέρνει στο πάνελ που ήταν εκεί ότι η κυβέρνηση έκανε την τάδε παρέμβαση. Του λένε οι άλλοι εξαφανίστηκε. Φυσικά εξαφανίστηκε. Άρα τι νόημα έχει να πει ότι έγινε η παρέμβαση, αφού δεν υπάρχει ω παρέμβαση. Απλά έγινε, εξαφανίστηκε. Λέμε ότι έγινε η παρέμβαση, αλλά δεν έχει λάβει κανεί τίποτα από την παρέμβαση. συνεχίστηκε και η συζήτηση. Παρέμβαση στι πρώτε δέκα επί... μέρε εξαφανίστηκε. Τώρα, να σα πω κάτι πάντω. Φυσικά, φυσικά, είναι... φυσικά, φυσικά και εξαφανίστηκε. Γιατί εξαφανίστηκε. Η... Γιατί... Δεν Γιατί είναι πάρα πολύ ακριβή η βενζίνη διεθνώ, Και οι παρεμβάσει τη κυβέρνηση είναι για να λειτουργήσουν όταν η βενζίνη δεν ακριβένει διεθνώ. Είναι όταν είναι φτηνή η βενζίνη διεθνώ. Γι' αυτό γίνονται οι παρεμβάσει. Πολύ ωραίο ο τρόπο σκέψη του Γιάννη Λοβέρντου. Πάντα μα άρεσε. Έχει έναν απλό τρόπο σκέψη, πάρα πολύ απλό. Ε, λέει το Α, το Β, άντε και το Γ. Μέχρι εκεί τελειώνει, ολοκληρώνει τη σκέψη. Όποιο την κατάλαβε, κατάλαβε. Πέρα από αυτά όμως που βγάζουν και μια μιζέρια ότι έγινε η παρέμβαση αλλά δεν ωφελήθηκε κανείς από την παρέμβαση τελικά γιατί αυξήθηκε, γιατί, γιατί, γιατί είχε να περιγράψει και κάτι αισιόδοξο. Ξέρετε στην Ελλάδα επιτέλους πρέπει να βάζουμε προτεραιότητες. Πράγματι η προμήθεια εξοπλισμών είναι ακριβή υπόθεση. Αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι απαραίτητο για την προστασία και την ενίσχυση της Άμινας. Γι' αυτό και οι Έλληνες πολίτες δέχθηκαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό την προμήθεια των γαλλικών Ραφάλ Άχι. και έτσι θα υποδεχθούν και τα F-35 όταν έρθουν στην Κατσο... Ελλάδα. Και άλλο αεροπλάνο, όχι μόνο τα 35, οτιδήποτε βγαίνει καινούργιο και φόρο να πάρουμε να γυρίζουμε στο Αιγείο, πέρα εδώ. Με χαρά θα το υποδεχθούμε Αν δούμε βέβαια τα πράγματα ολιστικά και όχι μίζερα Κάπως έτσι κλείνουμε Το τρίτο μέρος του λαού έχει σειρά Μας κολλάει στο μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σα ο τι μου θύμισε έχω το μαγαζί που είχα στην παραλία μου και κάνει καταγγελία Το επειδή είπε ότι πήγανε για έφοδο στη μότορο είπε στα πετρελαία Εμεί, πράγματι πήγαμε χθε και κάναμε Α το πούμε έφοδο στα ελληνικά πετρέλαια και στη Motor Μου έχουν κάνει σοβαρή καταγγελία μέσα τον Άγουστο, να μου το το μαγαζί. <χει> με τηλέφωνο και μου Λέω μια καταγγελία και θα κάνω εγώ <χει> Να Και ώρα το ώρα. ανοίξει Όχι κάνει. θα τα Θα τον με αυτό που γιατί Δηλαδή και δεν Από τον όμω κουτορού, ξέρουμε τι γίνεται. Ειδικά σε τέτοιε εταιρείε, αυτέ οι εταιρείε από την πόρτα μέχρι να πειράσουν. Εσύ, να δώσει λεφτά, Ο γιατρό του υγειονομικού. Γιατί τι μαγαζί έχεις? Με παγωτάδε, σου πήρε. Ναι, άλλο έχετε είχα να θυμάμαι τι Ναι, ξέρω, σου κοπήγε. δεν με παγωτά, με παγωτά και με πήρε ο ίδιο. Αλλά δεν είναι η μάγια. Τα πήρε από μένα έτσι καλώς τα για το... Τα πήρε και από τον άλλον. Γι αυτό μου είπε να 6 Κάτι και 3 ώρες για να να και τα πήρε και από τον άλλον, που την το και μετά ίσως, το Γράψαμε τι ήταν να κάνουμε και κάναμε τη δουλειά μα. Άστερε άδωνα, Άστερε άδωνα, τα αυτά που. ενώ εμεί, αν δεν έλεγε στην ιστορία, θεωρήσαμε ότι κάτι άλλο έγινε και έκανε έφοδο στα δηληστήρια. Εντάξει, κοίταξε. Υπάρχουν ζώα, υπάρχουνε ζώα που το πιστεύουν ότι έκανε ε, έφοδο. Ότι υπάρχουν ζώα υπάρχουν. εντάξει. Ποιος είναι ο άσο το ατού που έχουμε πάντα στο μανίκι μας σε δύσκολες στιγμές, πολύ δύσκολες που δυσκολεύουν στην έχεια τώρα. Είναι πολύ δύσκολος που δυσκολεύουν στην έχεια σε δύσκολη κατάσταση ε, που δύσκολα ζούμε. Είναι δύσκολο, ναι, μπράβο, είναι δύσκολο. Δεν θα ρωτήσω ποιο γιατί θα πει αυτό. αυτός. Ποιο, ε? Ποιο είναι αυτό, το τον παγόλ, πρόλαβα. 1-0. Όχι, ποιο είναι το χαρτί. Πήγε να μου τι στήσει, Όχι, δεν θα πέσω. Να σου στείλω ποτέ στην αρχή στην αισθάτω, Δεν σου στείλω όμω. είναι τα μάρμαρα. Τα μάρμαρα. Του Άγγλου που οι Άγγλοι κάνουν πάρτι και έχουν πει ότι τα έχουμε συμφωνήσει, τα έχουμε κάνει με τον Τούρκο. Όταν τα αγοράσαμε, τα έχουμε αγοράσει, είναι δικά μα. Αλλά εμεί, επειδή είμαστε πάντα Έλληνε τρισμέγιστο ερμή και όλα αυτά εξωγήινη και τα λοιπά. Χαίρετε, το μαρκόνι είμαι. Κοιτάμε τα μάρμαρα, πάμε για τα μάρμαρα τώρα. Όλοι μαζί. Καλά, με κάποιοι. Όλοι ένα μάρμαρο θα έχουμε πάνω μα. Όλοι παίρνουμε. <laughs> Μην το ψάχνει. Πόσο, πόσο χώρο έχουμε όλοι στον τάφο μα. Ανάλογο το ύψο. Και άμα σου θυμίσω, άμα θυμηθώ, όταν ήμουν 10 χρονών, που έβγαινε το πασόκτο μου Πανδρέου. Αποστολέ ήταν όλα τα αυτοκίνητα. Ήτανε... σω 10 χρονών ήταν βγαινόμενο από Πανδρέου. Πόσο είσαι τώρα. 51. Μάλιστα. Έχω περάσει πολλά. Λοιπόν. Με πατέρα να πούμε εντάξει άστα. Άρα στο πρώτο πασόκλε. Το πρώτο πρώτο. Το, πρώτο, πρώτο το, το... Καλό, το, καλό. το σοσιαλιστικό το ορθόδοξο. Ξέρω, ξέρ. Το που υπήρχαν πολλά λεφτά στην Ευρώπη και μα διδίγησαν. Δεν είναι καρδιά μα τότε. Ήταν όλα τα αυτοκίνητα όπω είναι τα τάγκ που έχουν μόνο τη θηρίδα και βλέπει τη σχισμή. Ναι, ναι, ναι. Αφήσει από πάνω σημαίε, από πίσω φωνάζανε. Ξέρω, παιδί μου, δεν τα θυμάμαι εγώ. Είσο, ε, είσαι πιο μικρό όμω. Στο όμως, δεύτερο, σήμερα, εγώ. Εντάξει, στο δεύτερο. Στο δεύτερο, δεύτερο παζό, ξέρω. Αλλά πάλι, και... πάλι, ίδιο πανηγυρισμό κάναμε, ίδια χαρά είχαμε και τότε. Και αυτό παραμένει. Το τι στρογγυλά αυτοκόλλητα βάζαμε στα μπουρτια μα. Τι σημαίε, τι κασκόλ. Πάνε λεφτά, μιλάμε. Βε και πήγαινε στο γήπεδο, τέτοια φάση. Μπεκάστε σκίλε, αλέτε και αλετικά μην δίνετε γι' αυτό το πάνω να πασό Με συγκίνησες τώρα ρε μπαγάσα, άστο, Αλλά. έλα έλα, δεν είναι όλια ταχιά. σε εποχές, τώρα που τι να να, να, να, να, να βάλεις τι, να βάλεις αυτό το κόλπο του τη φάτσα ο του τζίμερου, Εγώ το φαΐλο κρανιδιώτη, θα το βάλεις στο πούτι, θα σου μαραθεί το μπούτι. θα σαπίσει; απείσει. Θέλω πρόβλεψη που την Εγώ θέλω κότερα, ελικόπτερα θέλω, οικόπεδα, Πάρτα. Πε μου, πε μου, που πουλάν π... καρδιά. να σου πάρω, πες μου, που πουλάν καρδιές, σου πάρω μια. Πε μου, που πουλάν καρδέε να σου πάρω μιάνει. Του δεν ακού τι λέει, τραγουδά του χωρί στο πτώσα. Έστω μου κάνει στλήσα. και σε αγαπάω πολύ. Για αυτό που